Ανάγνωση, Genoveva Zaga, Δημήτρη Αρμάου, Γιώργο Κοροπούλη. Icholypsia, Mixi Ichu, Musikie, Επιμέλεια, Θάνο Καλαιά. Ihr yeah, Herren, urteilt jetzt selbst, ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben: Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο επεισόδιο γνωρίστηκαν οι ήρωες της ιστορίας και αγάπησαν αλλήλου. Δεν βρήκαν εμπόδιο. Θύματα υπήρξαν της κοινή του προσδοκία. Και έπειτα κυλήσαν γαλήνια επτά χρόνια, με εκλεψίδρα είχε ήδη αναστραφεί. Τώρα κοιτούν μαζί τα λοτινά τα χιόνια, και ρήμιν του άλλου ο καθένα του πιαζεί. Και όπω όλοι όσοι αποξενώνονται, Da preist man uns das Leben großer Geister, das lebt mit einem Buch und nichts im Magen, in einer Hütte darin Retten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchen Kleister, das simple Leben, Leben. Ein Vögelchen von hier bis Es ist nicht bequem. Nur wer im lebt, lebt Όλο το ζόρι είναι να αρχίζει, να Και να Γιατί Εκεί που ο πήγασος κερδίζει την κούρσα, εξαρθρώνει ένα φτερό και τόσο άσχημα πέφτουμε που ο διάβολος νομίζει πως σαν και εκείνον μας γκρεμίσανε και γροσο μόνο έχει δίκιο. Η έπαρσή μας φταίει. Παίρνουμε ψηλά τον αμανέ και απότομα ξεμένουμε. Μα όσο κυλούν τα χρόνια, το δικό του ζύγι Βρίσκει ο καθένας και μπορεί να διδαχτεί μέχρι και ο διάβολος τη μάταιη, τη λίγη που είναι η κίνημα τέχνη τη γιορτή απατηλή τανιάτα. Είναι σαν να ανοίγει κάποιος τη φλέβα της ζωής και ας ξοδευτεί όλος, σαν χήμαρος σα ξεχυθεί, ως τη θάλασσα, που τώρα την κοιτώ και αναμετράω τη χάλασα. Διάλεξα ρόλο από νωρί, να με παιδί θαύμα που λένε στα βιβλία. Κι έτσι κι άλλοι διέδιδαν. και όταν πια λίγο πολύ μεγάλωσα, τον ίδιο ρόλο έπαιζα πάλι. Μα ο μου τώρα είναι σαν έξυπνο πουλί που τόπιασαν πιάσαν ή χάθηκε στην παραζάλι. Κι η μαύρη αλήθεια φέγγει πάνω από τα βιβλία που γράφω κι όλα ξένα και γελία. Κι αν χλεβάζω που τα βλέπω όλα να φθήρονται, Είναι για να μην τα θρυνίσω. Κι αν θρυνώ, είναι που οι ευάλωτε καρδιές μας παρασύρονται, Γιατί δεν τις βαφτίσαμε στο σκοτεινό νερό της λύθης, Όπου όλα εκμυδενίζονται τα ανθρώπινα. Βαφτίσε η θέτη στον θνητό γιο τη στη στίγα, Κατά τον θεών τα ήθη Μια θνητή μάνα όμως Θα διάλεγε τη λύθη Λένε πως πάλι κάτι αλόκοτο εξηφαίνω Κάτι που αλλάζει τα γνωστά Τα εγκεκριμένα Σκέπτονται αλλιώς γιατί να γράφω Να επιμένω πάλι ξοδεύοντας Τα ήδη ξοδεμένα Μα όταν στα αλήθεια γράφω Δεν καταλαβαίνω κι εγώ Καλά, καλά, τι πέτυχα. Εμένα, το σχέδιό μου ήταν λίγο να χαρώ. Πρώτη φορά τη λέξη αυτή τη λέω εδώ. Die lesen, die die so die sagen, damit die etwas lesen, wenn man sie sieht, die... Was am Abend friert, mit kalter Gattin stumm zur Welt geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frag ich sie nur noch: Ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, denkt angenehm. Kiriski Kiri Κοιτάξτε τη σκηνή σα μαυροπίνακα. Και εμείς με κοιμολία θα φτιάξουμε κατόψεις ενό ποιητή. Όχι να σκύβει το γυαλό χαρτό του, λία λόγια να πάρει από τις μικρές του συμφορές, ούτε να υψώνεται ως τη μουσική τα πέρατα. Εδώ θα δείτε να πασχίζει τρεις φορές να θυμηθεί πως του φυτρώσανε τα κέρατα. Πώς με χμαλώτησε παλόμενη, κατάλληλη για τη μονοχορδή του Λύρα, μια σκιώδη γυναίκα πλάι του και πως ζωή παράλληλη έσυρα Γιατί νοσταλγούσα τα χριώδη. Να διαλύεται, λοιπόν, θα δούμε, in vitro και από το ύζημα της θλίψης του, ενεώρημα στίχων να φτιάχνει, ενώ πίνει με το λίτρο. Και ακαταστάλλαχτη του μνήμη, σαν θεώρημα θα ισορροπήσει και ξανά θα σοριαστεί, μέσα σε σφυρίγματα. Αλλά τρεις φορές, γιατί... Ich selber könnte mich durchaus begreifen Wenn ich mich lieber groß und einsam sähe Doch sah ich solche Leute aus der Nähe Da sag ich mir, das musst du dir verkneifen Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss Und Kühnheit außer Ruhm auch betre Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühn Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann ich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer in lebt, lebt και κύριοι, μια ερωτική ιστορία ποικίλει επί σκηνής, εφόσον του πειράματο οι Μα η κρυφή γεωμετρία είναι η ουσία του θεάματο. Και ολοφάνερη πλοκύμι δαμινοί, σαν να σηκώνονται στο ποτήρι κύματα, γιατί προκύπτει στην επίπεδη σκηνή από τα ίδια πάντα τέσσερα αιτήματα. Έτοιμα πρώτο. Από κάθε δύο σημεία ευθεία γραμμή μπορούμε ως γνωστόν να φέρουμε. Γι' αυτό ποτέ δεν παραλάζει η κομμωδία όποιο ζευγάρι επί και μεταφέρουμε. Έτοιμα δεύτερον, μπορεί να προεκτείνεται τμήμα ευθύγραμμο επάπειρον ευθύγραμμα. Γι' αυτό και σύντο χρόνο η πλήξη επιτείνεται αν εξαιρέσεις τα ζευγάρια που είναι δίγαμα. Έτοιμα τρίτον, όποιο κέντρο κι αν ορίσω κι όποια ακτίνα κύκλο γίνεται να γράψω, ώστε με σένα ή μάλλον, μ' όποιον κι να ζήσω, το ίδιο ταξίδι ως το ναυάγιο θα τη γράψω. Έτοιμα τέταρτο, η κάθε ορθή είναι με κάθε άλλη ορθή ίση. Κι άδικα εντελεί το ζευγάρι θα χωρίσει, Κάποια βαθύτερη ζητώντα αγωνία. κόρδενος γελίου ενός γελίου όμως τα πάρε δώσε με τη μαύρη αλήθεια μια νότα απόκριφη που κλέπτουν, που εκρεμεί πιο πάνω από τα ευθύγραμά μας παραμύθια. Φαίνεται η ύφανση ανάερη του οράματος να ξεθοριάζει και όλα πύργοι, βασιλείς, ύπη, τρελί, εν γέννη η σφαίρα του προγράμματος που ανιπόστατος Θεός φτιάχνει τα δίσα απόλυτα να σβήνονται. Α, ναι, πλαστήκαμε από την ύλη του εφιάλτη και κυκλώνει λίθαργο στη μικρή ζωή μας. Ναι, πνιγήκαμε σε μια σταγόνα. Όμως σαν στέμα την υψώνη μουσα ως το τροτό σημείο του μετόπου των ποιητών και βασιλεύουν επί τόπου αν το πέμπτο αίτημα ευσταθεί. Αλλά το πέμπτο αίτημα δεν απορέει οι κυρίες και κύριοι από τα τέσσερα. Είναι απλή υπόθεση που επιτρέπει να συγχαίει ο ποιητής τη μαύρη Ζήλια του Τινάβυσσο με τη βαθιά δομή των στίχων και για τέρατα με πόδια κολλητά να βρίσκει έναν παράδεισο τύπου σαγκάλ όπου επιτρέπονται τα κέρατα. Εκεί η παράλληλη ζωή μου προς του μέτρη τη χορδί σύρεται. μοναδική. Μα κι άλλη υπόθεση μπορεί να προταθεί. Παράλληλη, τον 8 πάντα μιλιμέτ προς τη ζωή του άπειρες να έχουν συρθεί, ενώ αυτό ζει στης μουσικής την ψευδοσφαίρα. Ή μπορεί, τρίτη υπόθεση, απ' την αρχή να ήμασταν όλοι ηθοποιοί και στον αέρα να λιώσουμε, δίχως παράλληλη ζωή, γιατί όλα τέμνονται, όλα έχουν μολυνθεί και η παρτιτούρα απλώ αντανακλά το ψέμα. Έτσι τριπλό το έργο προς το τέρμα. Ορθοτομείται σαν επιστημονικό βιβλίο με ματόχρωμες εικόνες ψήλων, οξύνεται με στον ανασασμό των φύλων, αμβλήνεται σαν αμαϊδόνι ντροπαλό. Και λέει για κάποιον που μαδιάζει τη γωνιά τριγώνου ψενικού. Και απόψε σαν να καίει το γραφείο του όλα τα άχρηστα χαρτιά, τσούζουν τα μάτια του από τον καπνό και κλαίει. Και όπω χωρίζουν την κερίθρα από το μέλι, κρατάει τα διανόμου βάρους στο πλευρό και με επιστρέφει σε έναν κόσμο βουερό που αδημονεί πότε θα αρχίσουμε εν τέλει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.